1. Και είδα άλλων άγγελων δυνατών που κατέβαιναν από τον ουρανό ως αντιπρόσωπος του ιού του ανθρώπου Δι' αυτό όπως ο Υιός του ανθρώπου έτσι και ο Άγγελος αυτός είχε τριγύρω του σύνεφων και το ουράνιον τόξον υπήρχε επάνω στην κεφαλή του και το πρόσωπο του ή το λαμπρόν σαν τον ήλιον και τα πόδια του σαν στήλια από φωτιά 2. Και είχε χέρι του μικρών βιβλίων ανοιγμένων κι έβαλε το δεξιό του πόδι επάνω στην θάλασσα, το αριστερό του δε επάνω στην ξηρά. Τρία. Και φώναξε με μεγάλη φωνή, σα λεοντάρι που μου γκρίζει. Και όταν εφώναξεν, επτάλοι άγγελοι ομίλησαν με τα σφωνάστων που ήσαν δυνατές σαν βροντέ. 4. Και όταν ομίλησαν οι επτά βροντόφωνοι άγγελοι, εγώ κατάλαβα τι είπαν και ετοιμαζόμουν να γράψω του λόγου των. Και τότε. Ήκουσα φωνήν από τον ουρανόν η οποία έλεγε Σφράγισε και απόκρυψε αυτά που είπαν οι επτά βροντόφωνοι άγγελοι και μην τα γράψει. 5. Και ο δυνατός Άγγελο, τον οποίον είδα να στέκεται πάνω στην θάλασσα και στην ξηράν, εσήκωσεν εις τον ουρανόν το δεξιόν του χέρι, 6, και ορκίστη προς τον Θεόν που ζει στους αιώνας των αιώνων και ο οποίο έκτησε τον ουρανόν και όσα υπάρχουν εις αυτόν και την γη «και όσα υπάρχουν εις αυτήν και την θάλασσαν και όσα υπάρχουν εις αυτήν». Και έτσι βεβαίωσαν εν ότι δεν υπολείπεται πλέον καιρός. Επτά, αλλά πολύ σύντομα κατά τα σημέρας που θα ακουστεί η φωνή του Εβδόμου Αγγέλου, όταν θα σαλπίσει το έβδομο σάλπισμα, θα αρχίσει να πραγματοποιείται το μυστηριώδες τελικών σχέδιων του Θεού περί του κόσμου, όπως ο Θεός το προείπε... Και με αυτό εχαροποίησε τους δούλους του τους προφήτας τόσο τη παλαιάς όσο και της Νέας Διαθήκης. 8. Και η φωνή την οποία ανήκουσα πρωτύτερα από τον ουρανό μου μίλησε πάλιν και μου είπε «Πήγαινε και πάρε το βιβλιαράκι του ανοιχτών που είναι στο χέρι του Αγγέλου ο οποίο στέκεται επί της θαλάσσης και επί της ξηρά. 9. Και πήγα προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλιαράκι και εκείνο μου είπε Πάρε το και κατάφαγέ το. Την προφητείαν δηλαδή που περιέχει το βιβλιαράκι αυτό, κατανόησέ την, μάθε την καλά και χώνεψέ την. Και θα πικράνει την κοιλία σου, αλλά στο στόμα σου θα είναι γλυκιά σαν το μέλι. Θα σε χαροποιήσει δηλαδή πολύ το ευρώσινο γεγονός που προαναγγέλλεται από την προφητείαν αυτήν, αλλά γεμάτος πικρίαν θα είναι ο δρόμος που θα οδηγήσει στην τελική πραγματοποίηση και στερέωσή του. 10. Και πήρα το βιβλίο από το χέρι του Αγγέλου και το κατέφαγα, και ήτο στο στόμα μου σαν μέλι γλυκό, και το το έφαγα, εγέμισε επικρία ανοικιλία μου. 11. Και μου είπαν τότε, τώρα που ένιωσε και χώνεψε την προφητείαν αυτήν, πρέπει σύμφωνα με τη βουλή του Θεού να προφητεύσεις πάλιν ει λαούς και ει έθνη, και ει ξενογλώσσους και ει βασιλεί πολλού.